Το δίκτυο ελεύθερων Φαντάρωνος Πάρτοκος για ακόμη ένα απόγευμα φιλοξενείτε στο πλατεία radio.gr Απόψε θα σας μιλήσουμε για την εργασιακή εκμετάλλευση του Φαντάρου και τις σημαντικές αντιδράσεις που ήδη καταγράφονται, αλλά και τις απειλές του Υπουργού Άμυνας Πάρνου Καμμένου σε όποιον τον αφιζητεί. Επίσης, στην παρέμβασή μας θα σας μιλήσουμε για τη νέα ελεύθερη και δημοκρατική δημόσια ραδιοτηλεόραση για την οποία πάλεψαν οι εργαζόμενοι της ΣΕΡΤ αλλά δεν έγινε πράξη από την 1 Κυβέρνηση Αριστεράς. Σας θυμίζουμε ότι το τηλέφωνο κοινωνίας μας είναι το 6932 955 437, ενώ στο ίντερνετ μπορείτε να μας βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dictiospartacos.blogspot.com Τη μουσική επιμέλεια και απόψε έχει ο Παναγιώτης Παπαδομανολάκης. Κρατές. Το δίκτυο Ελέφων Φαντέων Σπάρτακος μαζί με δεκάδες σωματεία ζητά να συνεχιστεί το πρόγραμμα της 3 Η νέα διοίκηση της 3 έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα διακοπούν εκπομπές που προβάλλονταν τα χρόνια της αυτοδιαχειριζόμενης λειτουργίας. Παρότι αυτές μετέτρεψαν την κοινωνία σε πραγματικό συμμέτοχο μιας πραγματικά δημόσιας τηλεόρασης. Για εμάς οι εργαζόμενοι της ΕΤΡΑ εδώ και 24 μήνες συνεχίζουν να αποτελούν φάρο αντίστασης για όλους τους εργαζόμενους. Για 24 μήνες παραδίδουν μαθήματα αγώνα και αξιοπρέπειας. Δεν σταμάτησαν να εκπέμπουν, δεν σήκησαν τη φωνή τους. Σε αυτούς τους 24 μήνες οι αγωνιζόμενοι της ΕΤΡΑ έχουν δώσει φωνή σε όλη τη μαχόμενη κοινωνία μέσα από τα μικρόφωνα της ΕΤΡΑ, μέσα από την νεατρία και το διαδίκτυο αποδεικνώντας ότι μπορούν οι εργαζόμενοι να προσφέρουν την καλύτερη ενημέρωση. Τώρα χρειάζεται τη στήριξή μας στον αγώνα που δίνεις. Απαιτώντας από την κυβέρνηση να ξαναλειτουργήσεις η εταιρεία με όλους τους εργαζόμενους και όλες τις υπηρεσίες άμεσα χωρίς καθυστερήσεις. Πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα η κανονική εκπομπή της ΣΕΡΤ και το αίρας μέσα από τις επίσημες συχνότητες. Πολύ περισσότερο γιατί την ώρα που η νέα διοίκηση της ΣΕΡΤ και η κυβέρνηση το ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ κόβουν τις πιο πολύτιμες για τα κοινωνικά κινήματα και τον κόσμο της εργασίας εκπομπές, επανειδρύουν την ENF. Ναι, καλά ακούσατε. Στην μιλικαριστική καφύλα βαράει προσοχή η ΕΡΤ του τσακνί και του Ταγματάρχη. Σύμφωνα με δημοσίευματα, ο μιλικαρισμός και η κυβερνητική προπαγάνδα στην ακροδεξιά και εθνικιστική εκδοχή των ΑΝΕΛ επιστρέφει στη δημόσια τηλεόραση. Επαναφέρουν την εκπομπή των ενόπλων δυνάμεων η αρετή και Τόλμη, που χάθηκε από τις τηλεοπτικές οθόνες μόλις έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ Εψαμαρά. Την οποία δεν τόλμησαν να παρουσιάσουν ούτε και σε αυτήν την κατάπνιση στην ΕΡΙΤ. Αυτό συμβόλαιαν στη συνάντησή του ο Υπουργό Εθνική Άμυνα Πάνο Καμένος και ο Πρόεδρος Σερτ Διονίσης Τσακνής. Ουσιαστικά οι δυο τους ξαναστήνουν ένα ακόμη προπαγανιστικό μηχανισμό του Υπουργού Εθνική Άμυνας ένα μέσο συστηματική προβολή του εθνικισμού και του μιλταρισμού του ΝΑΤΟ και του Ευρωστρατού. Α πάρουμε όμω μια μουσική ανάσα.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 machine keeps turning Death and hatred to mankind Poisoning their brainwashed minds Είστε κλωατές. Λέγαμε και προηγουμένως ότι επαναφέρουν την εκπομπή των ενόπλων δυνάμων οι αρετή και τόλμη». Όλοι αυτοί οι φίλοι προσκύμενοι στην κυβέρνηση δημοσιογράφη που θα ξαμαζευτούν στην εκπομπή, όλα αυτά τα φερέφωνα και βολευμένα κομματικά παπαγαλάκια των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, θα προβάλλουν συστηματικά τον πόλεμο και τις μπρελιστικές επεμβάσεις. Το κοινωνικό έργο σε εισαγωγικά των ενόπλων δυνάμεων « Αποκρύπτωτας την εργασιακή εκμετάλλευση των φαντάρων». Θα απαιτούν νέου εξοπλισμού για τα πολυμοκάμπια κυβερνικά σχέδια και το μεγαλοειδρατισμό τη αστική τάξη. Σε αυτή την εκπομπή, όπω παλιότερα, έτσι και τώρα, δεν θα υπάρχουν οι αυτοκτονίε φαντάρων και οι δολοφονίε του κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών ασκήσεων. Δεν θα υπάρχει η εργασιακή του εκμετάλλευση ή η μετατροπη του σε άμεσου δούλου τη υποχρεωτική στράτευση. Δεν θα υπάρχει η πραγματική κατάσταση των μονάδων, όπου χάνονται φαντάρια εξαιτία των δραματικών συνθηκών που επικρατούν στο υγειονομικό και τη αδιαφορία όπου οι ελλείψεις στη συντήρηση καταστάσεων και μέσων θέτουν σε κίνδυνο την ακαιρεότητα και τη ζωή μας. Δεν θα υπάρχουν φωνάδες Ισραηλινοί πιλότοι που συμμετείχαν στην τελευταία άσκηση ενίωχος οι οποίοι δήλωναν στους Έλληνες συναδέλφους τους ότι έχουν μεγάλη εμπειρία από τους βομβάρδινους αμάχων στη Γάζα. Δεν θα υπάρχει ο πόλεμος κατά των μεταναστών, από τον Ελληνικό Στρατό, η προπαγάνδα μυσαλλοδοξίας από τα στελέχη ενώ η δράση των φασιστών. Δεν θα υπάρχουν τα καψόνια, οι προσβολές, το χώσιμο των φαντάρων. Δεν θα καταγράφεται η ατιμορρυσία των ακροδεξιών νοικάδων, η ενίσχυση από το Πεντάγωνο των εθ... εθνικιστικών νησικών εφέδρων, η κοινή δράση του Υπουργείου Άμυνας με τις αντιδραστικές ενώσεις αποστράτων που κινούνται με καύσιμο το εφημερίο πολεμικό τους μίσος. Δεν θα υπάρχουν τα δόγματα άμυνας ασφάλειας και αντιμετώπιση του κόσμου της εργασίας ως ασύμετρης απειλής και εσωτερικού εχθρού. Δεν θα υπάρχει δηλαδή η πραγματική χαρική καθημερινότητα την οποία αντιπαλεύει το δίκτυο ελεύθερων φαντάρων Οι Υπερασπιζόμενο τα δικαιώματα του φαντάρου που λύγουν μεσολλή και ο περισσότερο ακόμη και το στελεχών. Είναι μια καθημερινή συνδικαλιστική μάχη, μια απόπειρα να αναπτυχθεί κίνημα μαζικό μέσα και έξω από το στρατό που βρίσκεται απέναντι και στο έργο του Τσακνίου του δημιουργού. Καθώς εμείς δεν γυρνάμε την πλάτη μας στο μέλλον, αλλά αγωνιζόμαστε στο σήμερα για να ζήσουμε το παρόν και μέλλον της κοινωνικής επιλευθερώσεις. Ιστερόγραφο. Εμείς δεν υπερασπιστήκαμε αυτή την ΕΡΤ που φτιάχνει ο Τσίπρας και ο Καμένος, ο Τσακνής και ο Ταγματάρχης. Εμείς υπερασπιστήκαμε και υπερασπιζόμαστε τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, το δικαίωμα στην ελεύθερη πληροφόρηση και ενημέρωση από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ας πάρουμε όμως μια μουσική ανάσα. Είναι μαζί σας το δίκτυο ελεύθερων φαντάρων Σπάρτακος. Σας θυμίζουμε ότι ο τηλεύθερος επικοινωνίας μας είναι το 6932 955 437, ενώ στο ίντεροντ μπορείτε να μας βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dictuospartakos.blogspot.com Ας πούμε όμως ένα άλλο θέμα, καθώς οι δουλεύο του Υπουργείου Άμνας ξανακτυπούν. Με δωρεία εργασία φαντάρων θα καλύψουν τα κενά σε σχολεία και υγεία. Έτσι νομίζουν. Καθημερινά αποκαλύπτεται ότι ο μεγαλύτερος διέμπορος της νεολαίας είναι το Υπουργείο Άμυνας. Η νέα πολιτική ηγεσία των καμένων ήσυχου Τόσκα πατά πάνω στο θεσμό της υποχρεωτικής στρατεύσης και εκμεταλλεύεται με δύο τρόπο εργασιακά και οικονομικά τους φαντάρους με σκοπό να καλύψει τα τεράστια κενά του κρατικού μηχανισμού που δημιουργούν τα παλιά και νέα μνημόνια. Πρόκειται για χτυνώδεις αντιδραστικές ταξικές επιλογές που δεν γνωστοποιήθηκαν στο εκλογικό σώμα πριν τις 25 Ιανουαρίου 2015 και στρέφονται κατάφορα εναντίον της νεολαίας και συνολικά του κόσμου της εργασίας. Η κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, πιάνει το νήμα της εργασιακής εκμετάλλευσης από την προηγούμενη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και επιχειρεί να επιβάλλει αντεργατικές και αντεκπαιδευτικές ρυθμίσεις που τις προσπάθησε ανεπιτυχώς και ο πρώην Υπουργός Παιδείας Λοβέρδος, γνωρίζοντας την καταγραφή του κινήματος και την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα λοιπόν με σχετικό δημοσίγμα, στρατιώτες εκπαιδευτικοί θα καλύψουν τα κενά στα σχολεία. Το ίδιο και οι γιατροί που υπηρετούν τη θητεία τους στον ελληνικό στρατό. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος συναντήθηκε με τον Υπουργό Παιδείας Αριστήδη Μπαλτά και συζήτησαν τη δυνατότητα συνεργασίας των δύο υπουργείων σε τρέχοντα και δεσεμπίλητα προβλήματα του Υπουργείου Παιδείας. Όπως επισημαίνει το ρεπορτάζ των νέων, αν και οι συζητήσεις κρατήθηκαν μυστικές και από τις δύο πλευρές, στο τραπέζι έπεσε η ιδέα να επιτραπεί από το Σεπτέμβριο σε στρατευμένους εκπαιδευτικούς, πρωτοβάθμιες και δεύτεροβάθμιας εκπαιδευσης να υπηρετήσουν θμήμα της στρατιωτικής ουστίας σε σχολεία, κατά προτεραιότητα ακριτικών και δυσπρότητων περιοχών παραδέροντας μαθήματα στους μαθητές. Παράλληλα, θα θέλουμε να θυμίσουμε ένα άλλο στοιχείο που προκαλεί ποροκέφαλος του Υπουργείου Παιδείας και αυτό είναι τα κενά εκπαιδευτικών της σχολικής χρονιάς που έρχεται. Όπως αναφέρει η Μερισσία, τα κενά θέσεων εκπαιδευτικών για τη νέα σχολική χρονιά ότι θα ξεπεράσουν τις 22.000. Το ίδιο μοντέλο προκλίνεται και για τους στρατεύσμους γιατρούς. Ο Υπουργός Άμυνας Πάνω Σκαμμένος είχε πριν από λίγους μήνες αποδεχτεί αίτημα του Προέδρου του Πανελλήνου ιατρικού συλλόγου Μιχαήλ Βλασταράκου να εκπληρώσουν και οι γιατροί την υπηρεσία υπαίθρου σε άγωνα νησιά παράλληλα με τη στρατιωτική τους Αξίζει όμως να θυμίσουμε την αντίστοιχη προσπάθεια του Λοβέρδου όπου με μόρια αντί για μισθό σε εθελοντές εκπαιδευτικούς μελετούσαν την κάλυψη 1.100 κενών θέσεων στα σχολεία. Ας πάρουμε όμως μια μουσική ανάσα. what you gonna do when they come for you bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when they come for you bad boys bad boys But what you gonna do what you gonna do when they come for you nobody not give you no break police now give you no break But the old soldier man I give you no break Gonna... Φίλοι Ακροατέ, λέγαμε και προηγουμένω ότι οι του Υπουργείου Άμυνας ξανττυπούν. Με δωρεάν εργασία φαντάλων θα καλύψουν τα κενά στα σχολεία και υγεία. Θυμίζαμε την αντίστοιχη προσπάθεια του Λεβέρδου το 2014 όπου μεμόρια αντί για μισθούς αθελοντές εκπαιδευτικού μελετούσαν να καλύψουν χιλιάδε κενά στα σχολεία. Αξίζει όμω να θυμηθούμε τι στάση κράτησε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής και συντονιστής της Επιτροπής Ελέγχου του Κυβερνικού Έργου Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΡΑΚΙΣ εκείνη την εποχή, <laughs> στις σκέψεις για μια πολιτική που στους εκπαιδευτικούς πολλών ταχυτήτων θα προσθέσει σε ελληνία τη νεκρή ταχύτητα, αυτή των απλήρων εκπαιδευτικών που θα δουλεύουν και θα αμοιβούνται με υποσχέσεις και μόνο. Είναι άγνωστο σε ποιους εκπαιδευτικού αναφέρεται ο κ. Λοβέρδος, ίσως σε κάποιους που θα συμτίζονται από το οικογενειακό τους εισόδημα ενώς θα δουλεύουν χωρίς αμοιβή. Είναι προφανές ότι η δήλωση του Υπουργού δεν αποτελεί μόνο σκέψη, αλλά συγκεκριμένη κατεύθυνση της κυβέρνησης. Η μέχρι στιγμή μετατροπή της εργασίας σε απασχόληση οργανώνεται να μετατραπεί σε χόμπι. Και σε όποιον αρέσει. Για να σοβαρευτούμε, λοιπόν, ο Σύριζα δηλώνει σήμερα ευθασώς ότι, στοχεύοντας πάντα τη μόνιμη εργασία για όλες και όλους, θα καταργήσει κάθε αντεργατική διάταξη και δεν θα αναγνώρισει οποιαδήποτε προεπιρεσία θελοντικού χαρακτήρα και αν θεσμοθετήσει ο κ. Λοβέρδος. Καταλήγει η ανακοίνωση του Πουράκη. Τώρα όμως ΣΥΡΙΖΑ Ριζαμπέργκ αντιμετωπίζουν ως δόλους τους φαντάρους. Αποφασίζουν αγροτικό κατηφυτεία για τους γιατρούς και δωρεάν εργασία εκπαιδευτικών φαντάρων ώστε να καλύπτουν φθηνά ή δωρεάν θέσεις εργασίας. Η πρώτη φορά κυβέρνηση αριστερά αποδεικνύεται όχι απλώς συνέχεια της ταξικής πολιτικής των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ αλλά επιχειρεί να εμβαθύνει την οικονομική εργασιακή εκμετάλλευση της Νεολαίας και συνολικά του κόσμου της εργασίας. Στην εθνική ενότητά τους, δρομολογούν τη μετατροπή μα σε καύσιμη μίλη του νέου γύρου καπιταλιστική ανάπτυξη και κάλυψη των τεχνολογικών απαιτήσεων. Πώ θα λυθούν σειρά απορριμμάτων στις τελέχες του στρατού με εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό για να πουλήσει μόλι το Υπουργείο Άμυνας με τη Μόμα και να καλύψει θέσεις πολιτικού προσωπικού, πώ θα προπαγανδίσει ο καμένος και ο ήσυχος το κοινωνικό έργο του στρατού και θα καλύπτουν δωρεάν. Τις τεράστιες κοινωνικές ανάγκες που αποκάλυψαν τα μνημόνια και δεν προβλέπει η απάντησή τους στο νέο μνημόνιο του Σιριζανέλ Μα φυσικά με τους Χαρακτηριστικό είναι το τι σημαίνει σε νησιά και ευρώ που για 1,5 με 2 χρόνια παραμένουν χωρίς γιατρούς φαρμακοποιούς. Εκεί αντί για προσλήψεις γιατρών στέλνουν τους φαντάζους γιατρούς που θα έχουν τη δυνατότητα να συνταγογραφούν. Αφαιρώντας δηλαδή προσωπικό από μονάδες στις οποίες σημειώνονται ακόμη και θάνατοις στρατευμένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το τι συμβαίνει. Συνέβη πρόσφατα στο κέντρο εκπαίδευσης Σπάρτης, σε στρατόπεδα στη Λίμνο, από την αδιαφορία και τις τραγικές ελλείψεις του υγειονομικού προσωπικού Χάνιντον Φαντάρι. Με την εργασιακή εκμετάλλευση των φαντάρων, λοιπόν, που ο νυν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Άμυνας Ταφύλης, είχε δεσμευτεί προεκλογικά να σταματήσει ο Σύριζα. Καλύπτουν θέσεις εργασίας αυξάνοντας την ανεργία και την πιέζοντας προς τα κάτω αμοιβές και εξαφανίζοντας εργασιακά δικαιώματα για να μην αντιμετωπίσει το ζεσικομό ξε... των φοιητών φέρνει λοιπόν η κυβέρνηση το νόμο μέσα στην εξαρταστική του Ιουνίου ενώ είναι σχέδια που επε... επεξεργάζονται χρόνια το στρατιωτικό κατεστημένο και δεν ψήφισαν λόγω του πολιτικού κόστους ούτε το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. Ας πάρουμε όμως μια μουσική ανάσα Live, yeah. This one goes all to all fascist bosses and Nazi coppers. Send me a motherfucker! Υπότιτλοι ακροατές, είναι μαζί σας το δίκτυο ελεύθερων φαντάρων Σπάρτοκος. Σας θυμίζουμε το τηλέφωνο επικοινωνίας μας, 6932 955 47, ενώ στο ίντερνετ μπορείτε να μας βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dictuospartocos.blogspot.com Περιγράφαμε τους κυβερνικούς σχεδιασμούς κάλυψης των τεράστιων κενών του κρατικού μηχανισμού από τη εργασία των φαντάρων που επίσης εκτείνεται στον καθαρισμό αυτών, στην πυρόσβεση, την ασφάλεια, στις στρατιωτικές κατασκηνώσεις, ένα όργιο εργασιακής εκμετάλλευσης και μετατροπής χιλιάδων φαντάρων σε υπηρέτες των στρατιωτικών για να κάνουν φθηνές διακοπές, για να διατηρούνται παράλογα προνόμια. Ήδη, μερίδα του τύπου κατακρίνουν την επιλογή της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει στρατευμένους απόβλητους παιδαγωγικών σχολών για να καλυφθούν τα τεράστια κενά αλλά και την επιστράτευση του στρατού για τη μεταφορά των μαθητών. Καταγγέλνουν τη χρήση άμεσων φαντάρων για να καλυφθούν υποχρεώσεις που έχουν το κράτος και το δημόσιο προς πολίτες. Οι δημοσιογράφοι θίγουν το ζήτημα της ύπαρξης αύριο στο ίδιο σχολικό συγκρότημα εκπαιδευτικών που θα πληρώνονται και άμεσων φαντάρων ή τη διδασκαλία στους μαθητές από νεαρότατους στρατημένους εκπαιδευτικούς που μόλις αποφύτησαν από την πανεπιστημιακή σχολή χωρίς καμία εκπαιδευτική επάρκεια. Να θυμίσουμε ότι το ζήτημα αυτό είχε θέσει το Υπουργείο Παιδείας για να αλλάξει το σύστημα προσλήψεων εκπαιδευτικών καταργώντας την επιτερίδα. Τώρα, για να καλύψουν δωρεάν τα τεράστια κενά, μπαλτάς και καμένος θα κάνουν τα στραβά μάτια. Επίσης, θίγεται το ζήτημα της ανευθυνότητας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Άμυνας (τον καμένον ήσυχου Τόσκα), καθώς είναι ζήτημα αν οι φαντάροι δάσκαλοι θα παραμείνουν ω δάσκαλοι στην παραμεθώριο κάποιους μήνες και μετά εν μέσω της χρονιάς και κοντά σε εξετάσεις θα μετατεθούν ή θα απονιθούν εκαταλήπτοντας τα παιδιά. Όμως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ προχωρά στην εφαρμογή αυτών των αντεργατικών και αντεκπαιδευτικών ρυθμίσεων που δασεύονται σε καμία περίπτωση πρωταπόλαια τους ίδιους μαθητές όπως περιγράψαμε. Συγκεντρώνουν τα στοιχεία των στρατευμένων που μπορούν να διδάξουν, ταυτόχρονα υπολογίζουν πού υπηρετούν και με ποιες ειδικότητες, καταγράφουν τα κενά ανανομό και εξετάζουν τη δυνατότητα μετάθεσης, μετάθεσης φαντάρων από περιοχή σε περιοχή. Αυτά είναι τα έργα τη νέα κυβέρνηση στον χώρο της έμνας, στον χώρο της εκπαίδευσης. Ας πάρουμε όμως μια μουσική ανάσα. Κρατές. Οι στρατιοί της δάσκαλοι αποτελούν ένα ακόμη κρίκο στην αντιδραστική επιβολή του στρατού ως προτύπου για την κοινωνία και σωτήρας της. Από τις πρώτες μέρες διακυβέρνησης, της πρώτης φορά κυβέρνησης αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ και ακροδεξιάς των ΑΝΕΛ, φάνηκε ότι το κόμμα της Ελπίδας και ο λαϊκιστής συνέτερός του έχουν κάνει πολιτική συμφωνία για την πρημοδότηση του εθνικισμού και του μιλιταρισμού θεσπίζοντας τα θεμέλια της διακυβέρνησης τους που εύκολα κανείς μπορεί να συμπυκνώσει στο σύνθημα αριστερά-ακροδεξιά, λαός-στρατός στην εξουσία. Και το λέμε αυτό γιατί πριν ακόμη και από τις προγραμματικές τους δηλώσεις με τις εξαγγελίες για τη μόμα του ηγέτη των Ανέλ και Υπουργού Άμυνας πάνω Καμένου, αλλά και τις πρωτοβουλίες για το γερμανικό χρέος και την ανάδειξη του ζητήματος από τον στρατό, ακόμη και μέσα στις σχολικές αίθουσες του αναπληρωτή Υπουργού Άμυνας Κώστα ήσυχου, από τις συγκεκριμένες φυσιογνωμίες του αριστερού ρεύματος του Λαβαζάνη αποκαλύφθηκε μια κεντρική πολιτική επιλογή της νέας διακυβέρνησης. Η προβολή του στρατού ως προτύπου και σωτήρα της κοινωνίας σε περίοδο κρίσης αλλά και μια νέου τύπου εθνικής συμφιλίωσης σε εισαγωγικά με τον πλήρων επιθετικό και κατασταλικό μηχανισμό του αστικού συστήματος εξουσίας. Σε συνδυασμό με την ανάδειξη του στρατού ως βασικού άξονα της νέας αστικής οικονομικής ανάπτυξης που θα συμμε... Θα συμβάλλει στην πολεμική εμπλοκή, στις νέες περιλησκές επεμβάσεις, στις πολεμικές προμήθειες και την πολεμική βιομηχανία, διεκδικώντας ταυτόχρονα η αστική τάξη ρόλο αναβαθυσμένης περιφερειακής δύναμης. Έχει σημασία να θυμηθούμε ότι όταν ανώτατοι απόστρετα τρατηρική και πρώην αρχηγή επιτελείων αποκάλυπταν ότι στα χρόνια των μνημονίων ο στρατός είχε διαταχθεί να αντιμετωπίσει τα κοινωνικά κινήματα ως δύναμη καταστολής το πρώτο μέλημα του Υπουργείου Άμνας ήταν να δεσμευτεί για τη διερεύνηση των καταγγελιών που ποτέ δεν έγινε τονίζοντας ο ρόλος του στρατού είναι διαφύλεξη της δημοκρατίας και της άμυνας". Τελεία ακολούθησαν οι εθνικιστικές φιέστες σε στρατιωτικές παρελάσεις της 25 Μαρτίου με μπροστάρι τους Καμένο Δούρου και την παρουσία όλων των ηγετικών στελεχών ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ. αλλά και η μιλικαριστική φιέστα το Πάσχα με τον Ιεθά Πάνο Καμένο να υποδέχεται το Άγιο Φως και να οργανώνει μαζί με τον Ανιεθά Ίσχο το γεύμα Αγάπης και τους Απόκλειους Αλαπατακός Τις τελευταίες μέρες όμως αποκαλύπτεται ότι μπροστά στο ενδεχόμενο χροοκοπίας ή μαζικών κοινωνικών αντιδράσεων για τη μια βάρβαρη μνημονιακή συμφωνία και εκλοφορούν διαταγές για τη λήψη ακραίων κασταλικών μέτρων καθώς όπως ομολογούν τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια ευθύνη του κατασταλικού μηχανισμού είναι αν γίνει το απευταίο τότε να μην μετατραπεί η χώρα σε Αργεντινή. Μάλιστα, συνεργάτες του Υπουργού Προστασία του Πολίτη, Γιάννη Παρούση, αναφέρουν ότι τα ειδικά σχέδια αντιμετώπιση κοινωνικών εξεγέρσεων είναι δουλειά του στρατού και όχι της ελληνικής αστυνομίας, της οποίας η δύναμη ούτε ή άλλως είναι σίγουρο ότι δεν επαρκεί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για μια ακόμη φορά, όπως με ξεχωριστή μαϊστρία το διατυπώνει ο καθηγητή σε άνθρωπο του στον Αγγελιοφόρο της Κυριακής, αποδεικνύεται ότι αστική πολιτική είναι μια. Πάντα εκμεταλλευτική και καταπιεστική. Πάντα εχθρική για τον κόσμο τη εργασία και την αιωλία.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 narcotics you out for the white cop ice cube will swim Fucked up incident. Fuck the police and red Said it with authority, because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping, and a motherfucking weapon is kept in a stash for the so-called law, wishing ran was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me, but they're scared of a nigga, so they make me to blind me. But that shit don't work. I just laugh because it gives them a hit. Not to step in my path. But police, I'm saying fuck you, punk. Read my rights and shit. Φίλοι ακροατές, επιχειρούμε να αποδείξουμε ότι οι συγκεκριμένες ταξικές και επιλογές που περιγράφουμε δεν εδράζονται μόνο στην οικονομία, αλλά εξυπηρετούν τις ευρύτερες ανάγκες της αστικής πολιτικής την εποχή του κοινωνικού ροκλουτισμού. Στο άθρο του, στρατιώτες και δάσκαλοι στον Αγγελιοφόρο της Κυριακή ο καθηγητής στο Απιθή Τσιάκαλος αναφέρει Τη δυνατότητα να διορίζονται προς στρατιωτικοί σε θέσεις εκπαιδευτικών πρότεινε πριν λίγες βδομάδες το ακροδεξίο κόμμα της Αυστρίας, το χρόνο το κόμμα του Χάιντερ, δηλώντας ότι με αυτόν τον τρόπο αξιοποιούνται οι διδακτικές ικανότητες που αποκτούνται με τη θητεία στο στρατό. Μόνο όσοι δεν γνωρίζουν ή ξεχνούν την ιδιαίτερη σχέση των ακροδεξιών με το στρατό, απόρρεσαν για τη συγκεκριμένη πρόταση, καθώς για αυτούς ο στρατός αποτελεί το μεγαλύτερο και καλύτερο σχολείο, το οποίο οι αρετές εισαγωγικά θα πρέπει να κυριαρχούν σε ολόκληρη την κοινωνία και φυσικά στην πολιτική. Στόχος λοιπόν είναι να κάνουν τον στρατό πιο ελικτικό και παράλληλα δίνοντας τη δυνατότητα μετάβαση των πιο ελικιωμένων στρατιωτικών στα σχολεία όπως επίσης οι περισσές εκκληρωτικές στην αστυνομία να προσελκύνουν διαρκώς νέους ανθρώπους οι οποίοι σε μια εποχή απόλυτης αβεβαιότητας για το μέλλον και αναξιοπιστία στον άλλον θεσμό, θα βλέπουν στον στρατό το μοναδικό θεσμό που μπορούν να εμπιστευτούν. Πρόκειται για παραδοσιακές φασιστικές απόψεις, ήταν κάποια από τα σχόλια στις εφημερίδες, αλλά η σχετική πρακτική έχει ιστορία που φτάνει ως το βασιλιά της Προσίας, Φρυδερίκο τον Πρώτο, ο οποίος θεσμοθέτησε το 1917 την υποχρεωτική εκπαίδευση, αναγνώριζοντας τη σημασία που μπορεί να παίξει το σχολείο στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Για τη διαδραστικότητα του σε αυτόν τον τομέα θεωρείται προοδευτικός για την εποχή του. Όμως, ως βασιλιάς, συνειδητά χρησιμοποίησε και στο σχολείο το κατεξοχήν αντιδραστικό μηχανισμό που διασφάλισε την εξουσία του, το στρατό. Έτσι, ως δάσκαλοι διορίζονταν κάποιοι από οι οποίοι πολύ συχνά υποχρεώνονταν να διδάσκουν χωρίς να πληρώνονται, απλά επιτελώντας το καθήκον τους ως πιστοί υπήκοοι. Ορισμένοι σήμερα θα έλεγαν, από πατριωτικό καθήκον. Πάντως, ακόμη και αν δεν μάθαιναν οι μαθητές πολλά πράγματα από αυτούς τους δασκάλους το σημαντικότερο το μάθαιναν, την πειθαρχία. Ό,τι ίσχε στο στρατό ως αρετή, ίσχυε και στο σχολείο, και μάλιστα με σκοπό να ισχύσει σε ολόκληρη την κοινωνία. Έτσι γεννήθηκε η Προσία, την οποία έμενε να γνωρίσει αργότερα η Ευρώπη ως μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Ο αριθμός των στρατιωτικών, που προγραμματισμένα και συστηματικά διοχετεύονται στα σχολεία ω εκπαιδευτική αυξάνεται σε χώρε όπου δεν υπάρχει ούτε οικονομικό πρόβλημα ούτε έλλειψη εξεδικευμένων τυχιούχων. Στη ΣΥΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία. Και στις δύο χώρες κυρίαρχος είναι ο ιδεολογικός παράγοντας. Στη ΣΥΠΑ το πρόγραμμα του το Τίτσερ αποτελεί εδώ και δεκαετίες συνέργεια του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Άμνας με σκοπό την παροχή βοήθειας σε επιλέξιμους στρατιωτικούς, τόσο ανυπηρεσία όσο και απόστρατους. Να ξεκινήσουν μια νέα σταδιοδρομία ως εκπαιδευτική στα δημόσια σχολεία όπου οι δικές τους δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες είναι πιο χρήσιμες από οτιδήποτε άλλο. Γιατί άρα είναι τόσο χρήσιμα στο σύγχρονο σχολείο αυτά που αποκτούνται στο στρατό, η απάντηση δίνεται με απόλυτη ειλικρίνεια. Το Βρετανικό Center for Police Studies, το οποίο ιδρυτικό μέλος του 1974 ήταν η Margaret Thatcher, θεμελιώνει την πρότασή του για ένα όμοιο πρόγραμμα με εκείνο τον είπα με μία διαπίστευση και μία προσδοκία. Οι επιδόσεις των στρατιωτών μας στο Αφγανιστάν και αλλού βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με αυτές του όχλου που πρόσφατα αλύτευε στους δρόμους μας. Πριν να αναγκαστούμε να κατεβάσουμε τους στρατιώτες στους λόμους θα πρέπει να σκεφτούμε να το στείλουμε στα σχολεία. Εκεί μπορούν να προλάβουν τα χειρότερα. Η περιγραφή αφορούσε στα δύο επεισόδια που διαδραματίστηκαν το 2011 σε φτωχείς νοικίες πολλών πόλεων της Μεγάλης Βρετανίας. Και η πρόταση για το σχετικό πρόγραμμα βγήκε θετική απόκριση και εφαρμόζεται ήδη σε αρκετά σχολεία. Βλέποντας αυτές τις τάσεις το σύγχρονο κόσμο διαπιστώνουμε ότι πρόσφατα όπως παλιότερα στην, στην μιλταριστική υπλωσία και αργότερα στα φασιστικά καθεστώτα και στο τρίτο Ράιχ του Χίτλερ ο στρατός συστηματικά προβάλλεται σε πολλές χώρες ως ο θεσμός που καλλιεργεί απαραίτητες αρετές και παρέχει τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες. Έτσι ώστε αυτοδικαίως να μπορεί να λειτουργεί ως πρότυπο για την κοινωνία και ως σωτήρας σε δύσκολες και έθνοιες καταστάσεις. Με αυτό το γεγονός παρόν η φράση «στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδίεξοδα» αποκτά μια νέα ανατροχιαστική διάσταση. Το παραπάνω αφορά και τη δική μας χώρα, όπου η κατάσταση που από το χρέος και τα μνημόνια φαίνεται ότι δεν τρέφει μόνο τη βούληση για αντίσταση, αλλά φαίνεται επίσης να σβήνει μνήμες, να αποκοιμήσει συνειδήσεις, να απονεκρώνει αντανακλαστικά και να επιτρέπει ειρητορίες και πράξεις που αναβιώνουν εφιάλτες του παρελθόντος. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, ο στρατός αναλαμβάνει τη διανομή δικών του βιβλίων στα σχολεία και τη διαφώτιση των μαθητών μαθητριών μας για την κατοχή του περίοδου 1941-44, αποκτά δικό του λόγο στην ΕΡΤ και τώρα έρχεται να παράσχει στο Υπουργείο Παιδείας οπλίτες με πανεπιστημιακό πτυχίο για να καλύψουν τις ανάγκες διδασκαλίας στα σχολεία των απομακτισμόνων περιοχών παρασχάρη τις μηλονότητας στη Θράκη. Έτσι λοιπόν ο στρατός, ο σωτήρας και η ελπίδα της νέας γενιάς στην εποχή της ανθρωπιστικής κρίσης. Ασφαλώς όχι. Τουλάχιστον οι αούσες και όσες συνέδεσαν από την αρχή της ζωής τους με την αριστερά τα οράματά της και τις ιδέες της για την παιδεία. Και αυτά είναι εκ διαμέτρου αντίθετα με οτιδήποτε σχεδιάζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.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 Patria, lema fundamental Frente en alto ante la sociedad Luchando en Colombia la libertad Esto es de parte Política Nacional Hombres con valor Y tenemos una misión de ser policía se trabaja por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía en todo el territorio colombiano por eso pana yo te saludo y te doy la mano saludar escuchar y actuar son tres conceptos elementales que como policía debemos reflejar okay saludar escuchar y actuar son tres conceptos elementales que como policía debemos reflejar Un gran valor y tenemos una misión Oh mi Dios, en cada segundo de la vida te damos gracias por hacer de este grupo de hombres personas de bien, por fortalecer en cada momento nuestra institución y hacer de ella una familia de hijos de distintos padres, pero que a su vez pertenecen a un mismo hogar. Oye, vestidos de verde, luchando por la paz de Colombia, te damos gracias Señor por todo lo que nos das cada día, cada momento. <στολίου> <στολίου> Φίλοι ακροατές, αξίζει σε αυτό το σημείο της παρέμβασής μας να καταγράψουμε τις πρώτες σημαντικές αντιδράσεις που ήδη σημειώνονται, καταρχήν εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, δημοσίευματα αποκαλύπτουν πως σε συνδικαλιστικούς φορείς οι ψηφοφορίες είναι συντριπτικές, με απόλυτο τρόπο κατά του σχεδίου. Ένα τέτοιο σχέδιο δημιουργεί καθηγητές και γιατρούς δύο ταχυτήτων. Ενώ την ίδια ώρα αποκλείουν να έχουν αγορά εργασίας ένα μεγάλο αριθμό υποψηφίων οι οποίοι έχουν λάβει μέχρι και τις δύο φορές μέρος σε εξετάσεις του ΑΣΕΠ, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν προσληφθεί. Επιπλέον, αν ισχύσει, νέοι 23 και 24 ετών οι οποίοι θα έχουν την τύχη να συμμετάσχουν στο σχέδιο ξαφνικά θα είναι ανώτεροι συναδέλφοι τους, ακόμη και ετών. Τελευταίο, το σχέδιο αυτό καταδικάζει τις γυναίκες, οι οποίες, όπως είναι γνωστό δεν στο στρατό. Αλλά τώρα βάζουμε ιδέες που κατοικούν στο ανεγκέφαλο της Χρυσής Αυγής και, και στη νέα κυβέρνηση Σιριζάνελ. Στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση βρίσκεται το δίκτυο δίκτυλό Βαντέλων Σπάρτακος. Εκπρόσωπος του δικτύου πήρε μέρος στη σύσκεψη που κάλεσε η εκτελεστική επιτροπή της ΑΡΕΔΗ την 5η 18η για τη συνδιοργάνωση πανεργατικής παλαϊκής κινητοποίησης ενάντια στα παλιά και νέα μνημόνια. Στους παρεμβασίες μας, ήταν η ενημέρωση για τους κυβερνικούς σχεδιασμούς, κάλυψης κενών, ολένα διογκούμενων τομέων του κρατικού μηχανισμού, από τη εργασία του φαντάρων. Αφού περιγράψαμε όλο το έβρος αυτής της μεθόδευσης, θίξαμε το ζήτημα της εμβάθυνσης της εργασιακής εκμετάλλευσης της στρατευμένης νεολαίας αλλά και της συνέπειας στο σύνολο της εργατικής τάξης, με την κάλυψη των θέσεων εργασίας από φαντάρους που θα εντείνουν την ανεργία και τη μετανάστευση. Ενημερώσαμε για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε μέσα στο Στρατό, αλλά τονίσαμε την ανάγκη συντονισμού της πάλης και της ανάπτυξης ενός κινήματος μέσα και έξω από το Στρατό, και το μπλοκάρισμα των ανεργατικών επιλογών. Η ΔΕΟΛΜΕ έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση, όπου τονίζει το δοσί της ΟΛΜΕ μόνο ως αστερισμό μπορεί να δεχτεί την πρόταση για κάλυψη των χιλιάδων κενών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από φαντάρους που υπεραιτούν τη θητεία του. Όπως καταγράφηκε στον ανίποτο και ηλεκτρονικό τύπο. Το δοσούτσορνιέ θα υπερασπίσει με κάθε τρόπο τα εργασιακά δικαιώματα των αναπληρωτών και ζητάει από το Υπουργείο Παιδεία να καλυφθούν τα κενά με μόνιμους διορισμούς και οι προσλήψεις αναπληρωτών να γίνονται μόνο σε έκτακτα λειτουργικά κενά. Φίλοι Ακροατές, το δίκτυο Φαντέρων Σπάρτοχος προσπαθεί από την πρώτη στιγμή να αναπτύξει κίνημα μαζικό μέσα και έξω από το στρατό. Ταυτόχρονα έκανε παρέμβαση μοιράζοντας εκατοντάδες κείμενα στη χθεσινή κινητοποίηση στο Σύνταγμα ενάντια στα μνημόνια. Επίσης, έκανε ανάλογη παρέμβαση στο συνέδριο της ΔΟΕ που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες. Να κρατήσουμε την καταδίκη των κυβερνητικών σχεδιασμών από το πάμερ Εκπαιδευτικών. Επίσης, σε οργισμένη τοποθέτησή της, η Πανελλήμια Ένωση Αδιαλύσεων Εκπαιδευτικών ΠΑΕ δηλώνει του παραλόγου η θητεία. Απ' τη λοβέρδια εθελόδουλη άμυστη εργασία, μεμόρια, συμπαλτάκια ακάλυψη των κενών, απ' τους περιγράφαμε την ένταση των κλιματικών αντιδράσεων στις νέες προτάσεις κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ για τη χρήση φαντάρων ως δασκάλων ώστε να καλυφθούν δωρεάν τα τεράστια κενά, οι οποίες προκάλεσαν όμως την οργή του Υπουργού Άμυνας. Η συνέντευξη του Πάνου καμένου στο «αν», η συνέντευξη ήταν μια πραγματική απολογία για το νέο μνημόνιο και επίδειξη τσαμπουκά στους δασκάλους. Ο γιέτσος των σε μια κυμική και βίαιη του ξεκαθάρισε υπάρχουν ταμπού και θα τα σπάσουμε». Στέλνοντας απειλητικό μήνυμα στους δασκάλους γιατί υπερασπίζονται τα εργατικά δικαιώματα. Με αφορμή λοιπόν της αντιδράσης των συνδικαλιστικών φορέων του δασκάλου και της πρωτοβουλίας του δικτύου Λοφθόνου Φαντάνος Πάτοχος, βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει το πραγματικό του πρόσωπο. Αυτό που αντιλαμβάνεται τη νεολαία και τους εργαζόμενους ως εχθρό που αντιτάσσεται στα σχέδιά του να εκμεταλλευτεί τη δωρεάν εργασία των στρατευμένων, της νεολαίας και συνολικά του κόσμου της εργασίας. Μας λέει λοιπόν στη του. Εξακολουθήκαν οι δάσκαλοι με την ιδέα την οποία είχαμε. Εάν υπάρχουν στρατιώτες που υπηρετούν θητεία τους, να έχουν τελειώσει οι δάσκαλοι ή οι καθηγητές, ένας χημικός για παράδειγμα ο οποίος υπηρετεί στον και υπάρχει έλλειψη χημικούς στον Άιστράτη, να μην μπορεί να κάνει 2 ώρες από τη το θητείο τους στο σχολείο του Άιστράτη και παράλληλα τι θα τους δώσουμε, θα του δώσουμε εμόρια, τα οποία θα τα κάνει με τη θητεία του παράλληλα με την επαγγελματική του ζωή. Υπάρχουν ταμπού, θα τα σπάσουμε όμως. Από τα παραπάνω αποκαλύπτεται ότι οι αντεργατικές ρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν διαστόματος πάνω καμένου δεν αποτελούν λαϊκή συγκεκριτορία του ιδιόμορφου εθνικιστικού κυβερνητικού συγκατοίκου λόγια του αέρα και υπερβολές του Προέδρου των ΑΝΕΛ. Αλλά επιβιώνει την πολιτική μας εκτίμηση ότι συνολικά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Άμνας και η Κυβέρνηση πατά στον θεσμό της πολιτικής στράτευσης, εκμεταλλεύεται με δύο τρόπο εργασιακά-οικονομικά τους φαντάρους για να καλύψει τα τεράστια κενά. Ο μονόδρομος εδώ και ο ε οδηγεί στην ένταση της χρήσης των φαντάρων ως δωρεάν εργατικό δυναμικό γιατρόν, Μηχανικών, δικηγόρων, οικονομολόγων. Καλύπτωρα στις εργασίες, εκτενείς τουριστικής στην ανεργία και την μετανάστευση. Είναι επιλογή η δωρεάν χρήση είτε των φαντέρων, είτε της νεολαίας, είτε των εργαζόμενων στο όνομα του εθελοντισμού και των Μορίων. Πρέπει να μπλοκάρουμε τις χειδέες αντεργατικές επιλογές, να παλέψουμε μαζί φοιτητές, εργαζόμενοι, άνεργοι, με κίνημα μέσα και έξω από το στρατό, ενάντια σε ένα το ευρωστρατό, σε πολεμικούς εξοπλισμούς, στις προσλήψεις χιλιάδων μισθοφόρων, στις νέες και παλιές βάσεις του θανάτου. Από τη μεριά μας απαιτούμε αύξηση του μισθού του φαντάρων, σταθερή και αξιοπρεπή εργασία για όλους, προσλήψεις για να καλυφθούν οι τεράστιες κοινωνικές ανάγκες, να καταπολωμηθεί η ανεργία, αναγνώριση τη θητείας ως χρόνο προϋπηρεσίας για όλους, εγγραφή στο Ταμείο ανεργία χορήγηση επιδόματος για όλους στρατευμένους μετά το τέλος της υποκροτικής στράτευσης. Μην μπασάτε με τον εθελοντισμό. Την Πάτ Χιλιάδες συμπολίτες μας κατά διάρκεια την Ολυμπιάδα την οποία πληρώνουμε τώρα με το χρέος. Μην την πατήσουμε και τώρα με την πρώτη αριστερή και κι κυβέρνηση το ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που κάνουν σημεία τους στον εθελοντισμό για να μας βάλουν να δουλεύουμε τσάμπα και να κερδίζουν όλοι στις πλάτες μας. Καλός σας βράδυ και καλούς αγώνες.